25 πέμπτο μάθημα. Το ταξίδι. Όσοι ταξιδεύουν είτε για διασκέδαση είτε για δουλειέ, χρησιμοποιούν διάφορα μεταφορικά μέσα. Πρώτα απ' όλα, το φτηνό και απλό ποδήλατο. Με το αυτοκίνητο πηγαίνει κανείς μακριά, χωρίς να κοπιάσει καθόλου. Πολυτελή ατμόπλια διασχίζουν τις θάλασσες και τους ωκεάνους από τη μια νήπιρο στην άλλη. Τα αεροπλάνα, γρήγορα καθώ, καταργούν τις αποστάσεις και μεταφέρουν τους επιβάτες τους στα διάφορα μέρη του κόσμου σε τόσες ώρες όσες θα έκαναν μέρες με άλλο μέσον. Αλλά πολλής κόσμος, εξακολουθεί να ταξιδεύει με τον σιδηρόδρομο ή με το πλοίο. Όταν ταξιδεύουμε σιδηροδρομικός, σιδηροδρομικώς, πρώτα-πρώτα βγάζουμε το εισιτήριό μας μόλις φτάσουμε στο σταθμό. Ύστερα πηγαίνουμε στην πλατφόρμα από την οποία αναχωρεί το τρένο μας και πιάνουμε θέση. Τα τρένα έχουν βαγόνια πρώτης και Δευτέρα θέσεως. Εκτός από τα επιβατικά βαγόνια, το τρένο περιλαμβάνει την ατμομηχανή και τη σκευοφόρο. Τα τρένα που διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις έχουν βαγόν βαγκόν-ρεστοράν και κλινάμαξες. Στο σταθμό, Υπάρχει τηλεγραφείο, αποθήκη αποσκευών, γραφείο πληροφοριών, έθουσες αναμονής, τουαλέτες και καφενεία. Υπάρχουν επίσης περίπτερα, όπου βρίσκει κανεί εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, τσιγάρα, σοκολάτες κλπ.